Αγαπητέ Πέντρο Χρουστάρι το δούλευμα. Γουστάρε το δούλευμα. Ο κόμος τελικά, αγαπητέ Πέντρο γουστάρε το δούλευμα. Εγώ αυτό καταλάβει. Εγώ δεν πάω να το κάνω, αλλά το γουστάρι. Και μια αλήθεια. Επιτέλους, να ακούσουμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μια αλήθεια, γιατί όλα τα άλλα που ακούμε, αλήθειες δεν Τα είπε βέβαια με στι γιορτέ εκεί, όταν είχε πάει στην εκπομπή του Πέτρου Κοστόπουλου. Περνάνε αρκετοί από εκεί και βγάζουν τα εσωψυχά του. Έτσι λοιπόν και ο Άδωνο, μεταξύ άλλων, κατέθεσε και αυτή την άποψη, που είναι εμπειρία και έχει μεγάλη εμπειρία στην επαφή με τον κόσμο, ε, τόσα χρόνια και βιβλιοπόλης, κυρίω βουλευτή, δημοσιολόγος. Οπότε έχει βγάλει αυτό το συμπέρασμα ότι στον κόσμο ο κόσμο γουστάρει το δούλεμα. Ο ίδιο δεν το κάνει. Το βλέπει ο καθένα αυτό αλλήμονω. Αλλά όμω έχει ακούσει και βλέπει τι ακριβώ κάνουν οι άλλοι και προσπαθεί να μην το κάνει ο ίδιο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κρατάμε αυτή τη διαπίστωση, γιατί μα αφορά γενικώ, παίζει ένα θέμα με τον ελληνικό λαό και το δούλευμα που θέλει να του κάνουν, που δέχεται, που αποδέχεται να του κάνουν ή που έθελε ο τυφλή όταν του το κάνουν κτλ. Την κρατάμε αυτή τη διαπίστωση και πάμε να θυμηθούμε πώ μα δούλευε ένα πολύ αγαπημένο όλων των Ελλήνων και αυτή την εποχή και παλιότερα, ο Γιώργο παπα Πώ μα δούλευε παλιότερα. Η ανάκαμψη έχει ήδη ξεκινήσει. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη ξεκινήσει. Το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ήταν το χειρότερο τρίμηνο από αυτά που θα δούμε. Από εδώ και πέρα, η κατάσταση σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, Βελτιώνεται και θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Ο κόμος τελικά, αγαπητέ πέντρο, το δούλευμα. Η ύφεση, εδώ και αρκετά τρίμηνα, ριχαίνει. Τρίμηνο με τρίμηνο, το νούμερα δείχνουν ότι η ύφεση Η Είχε ριχ... ριχύνει τόσο πολύ που περπατούσαμε κανονικά τα θυμόσαστε όλα αυτά. Για το 2010 μιλάει, μόλις είχαμε μπει, Ιούνιο τυπικά μπήκαμε στον του. Οπότε από τότε είχαν αρχίσει να τελειώνουν τα τρίμηνα, να μπαίνουμε σε καλύτερου ρυθμού, να ρηχαίνει η ύφεση, να έρχεται η ανάπτυξη, να βγαίνουμε στι αγορέ και άλλα πάρα πολύ ωραία. Τα έλεγε τότε. Τα πίστευαν αρκετοί, τα πιστεύαμε αρκετοί. Οπότε μια χαρά έρχεται και κολλάει η ατάκα του άδων, γιατί ο κόσμο το θέλει λίγο το δούλεμα. Πολύ και από χτε, όταν αναφερόμαστε στο Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνο, στέλνετε μηνύματα και λέτε δεν είναι μόνο παπα Βεβαίω δεν είναι μόνο ο Παπα-Κωνσταντίνου, δεν ξεκίνησε χθε η εκπομπή. Υπάρχει κάποια χρόνια και οι απόψει τη είναι γενικώ γνωστέ. Βεβαίω φταίει ο Παπακοσταντίνου καταρχήν, εφόσον έκανε όπω έκανε αυτό με του συγγενείς του, θα αποδειχθεί στην πορεία γιατί θα λάμψει τη δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίω φταίει και αυτό που διόρισε τον παπα εκεί, ο Γιώργο Παπανδρέου, Βεβαίω φταίει και ο διάδοχο του Παπα-Κωνσταντίνου, γιατί επίση δεν έγινε τίποτα με τη συγκεκριμένη λίστα ούτε και από το διάδοχο. Για πολύ απλούς λόγους όμως ο διάδοχος Γιατί έχει άλοθη ισχυρό Εγώ ως Υπουργός Οικονομικών την περίοδο εκείνη Είχα πολλές προτεραιότητες Που αφορούσαν τη salvezza της χώρας. Μάλιστα. Ok, ok vanno, potete non vedere, invocando il Τελικά, γουστάρε το δούλεμα. Κάτι λέει και ο Πάγκαλο στα ανάμεσα. Θα το αποκαλύψουμε στην πορεία. Βάλτε με το νου σα ό,τι θέλετε. Δεν το έχουμε πειράξει καθόλου. Έτσι ακριβώ το είπε αυτό που πήγε να πει εκεί. Δεν είναι μία λέξη, είναι κανένα δυο μαζί. Αλλά έχουν βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα. Είχε λοιπόν πολύ ισχυρό άλλο ο Βενιζέλος, Βενιζέλο. Έσωσε τη χώρα. Δεν μπορούσε τώρα να ασχοληθεί με λίστε και με όλα τα υπόλοιπα. Αν και κάποια στιγμή και κάνει μια απόπειρα να ασχοληθεί με μία λίστα. Την αποτυχία της προσπάθειας αυτής δεν την πληρώνουν οι πλούσιοι και ισχυροί Οι φοροδιαφεύγοντες, αυτοί που έχουν καταθέσει την Ελβετία Ζήτημα για το οποίο μίλησα σήμερα με την ομόλογό μου της Ελβετικής Νομοσπονδίας Και θέσαμε το πλαίσιο μιας διακρατικής συμφωνίας Μπράβο! Κατά τα πρότυπα αυτής που συνάπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Άνοιξε Λίστα! O, S i o Na klips mi... Πάρουμε έτσι και μια γεύση πιο ελληνική γιατί με το ιταλικό που έχουμε σήμερα είναι λίγο ράπ, λίγο όπερα όλα μαζί. Το ελληνικό πάντα είναι καλό, έχουμε και αρχή του χρόνου οπότε να μπούμε σιγά σιγά. Έχει ξεκινήσει το 2013 για δεν το έχετε καταλάβει. Ξεκίνησε και αυτό μετράει πια αντίστροφα και έχουμε θετικά, πολλά θετικά με το που ήρθε το 2013. Βέβαια μας το έχει πει ο Σαμαράς, μας το έχει πει ο Στουρνάρας, το έχει πει ο Άδωνης, νομίζω και ο Σπ Έχουν πει ότι το 2013 θα αλλάξουν όλα, μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Γιατί να μην το πει, κοίτα έμειχτε που παρουσίαζε τι ειδήσει. Κινήσει για την άμεση επανεκκίνηση τη οικονομία σχεδιάζει η κυβέρνηση, καθώ το 2013 μπαίνει με δύο πλεονεκτήματα. Καταρχήν το πρωτογενέ πλεόνασμα στον προπολογισμό που έχει δημιουργηθεί. Μπράβο! Αλλά και τη δυνατότητα να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά με την εξόφληση χρεών στου ιδιώτε. Μπράβο! καθώς επίσης και με την Come των τραπεζών. Ο τελικά γουστάρει το δούλευμα. <μήλων> Με συγχώρετε, αποδέχεσαι ότι αυτό είναι ένα παράνομο στοιχείο, παράνομος κληθέν και το κρατάτε στο προσωπικό αρχείο. Παράνομο στοιχείο είναι αν το ανοίξεις και το δεις. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Σκάνδαλα σε αυτόν τον τόπο έχουμε πάρα πολλά, ή πόνοι σκανδάλων, δεν ξέρω. Η αλήθεια δεν έχει λάμψει ποτέ σε αυτά, το ξέρουμε όλοι. Το μόνο θετικό είναι η δηλώσεις ή τοποθετήσεις των πολιτικών Όταν υπάρχει στην επιφάνεια το τάδε θέμα του τάδε σκανδάλου Εδώ ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλου να μιλάει και να μας λέει πότε είναι νόμιμη λίστα Πότε δεν είναι το στικάκι αν το άνοιξε είναι από εκείνη την περίφημη συνέντευξη στο Μέγκα Που είχε βγει τότε που έπαιζε έντονα, που ξανά έπαιζε έντονα και η λίστα Και έλεγε είχε τοποθετηθεί για θέματα που ήταν στον περίβολο, στον περίγυρο του, της ουσίας Του πυρήνα του σκανδάλου Οπότε και μόνο για αυτό το λόγο επειδή βγαίνουν και τοποθετούνται για παρεμφερεί θέματα αξίζει να έχουμε σκάνδαλα αφού δεν θα λάμψει ποτέ η αλήθεια η αλήθεια βέβαια έχει λάμψει στη συνείδηση του καθενός στο μυαλό του καθενός και η εμπειρία του καθενός είναι ο καλύτερος μάρτυρας Παρ' όλα αυτά όμως την τυπική απόδειξη με τη βούλα δεν την έχουμε οπότε θα έχουμε όλα τα παρεμφερεί νομίζω κάτι καλό είναι Προφανώς πολλά βράδια αναρωτήθηκα που συζητώ. <laughs> Και προφανέ πολλέ φορέ κοιτούσαμε και κοιτούσαμε γύρω μα με του συνεργάτε και λέγαμε Αν είναι δυνατόν που έχουμε βρεθεί, Δεν το φανταζόμασταν ούτε στα χειρότερα όνειρά μα. Προφανώ πολλά βράδια αναρωτήθηκα που έπλεξε που θα μπλέξει ακόμη, γιατί έτσι είναι αυτά. Όταν πα να σώσει μια χώρα, να σώσει ένα λαό, υπάρχει και ο κίνδυνο. Άλλωστε στην αρχαία Ελλάδα, στην νεότερη, η ευχαριστία να σε εκδικηθεί. Το έχουμε ζήσει, έχουμε πολλά παραδείγματα. Όλα τα άξια τέκνα αυτού του τόπου που σώζουν πραγματικά, βάζουν τι καλύτερε δυνάμει του, τι σπουδέ του, την ενέργειά του, τι ιδέε του για να σωθεί ο τόπο. Ο οποίο παρεπιπτόντω δεν σώζεται ποτέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, τουλάχιστον. Ε, έχουμε αυτά τα θέματα όπως τώρα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου τον οποίο αυτές τις μέρες τον χτυπάει αλίπιτα η μοίρα η επικαιρότητα και οποιοςδήποτε άλλος ο Βενιζέλος οποιοςδήποτε άλλος έρθει να τον χτυπήσει τι ακριβώς λέει ο Πάγκαλος που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι καθαρά θα το βάλουμε τώρα σε πλήρες κείμενο μήπως καταφέρουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λεοποίηση. ]ちは... <slide their mouth> δεν καταλαβαίνω τι γίνεται όλοι εσεί οι τύποι των μέσων οι οποίοι φωνάζατε, Όχι στι μονομοκρατικέ να μπει και ένα μικρό κόμμα τη αριστερά στην κυβέρνηση, να κάνουμε κυβερνήσει των πολλών κομμάτων. Τα Δεν πρέπει να του πείτε Ένα μπράβο στο Σαμαράτο που μου τι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βιώνει από το πρώτο μέχρι το βράδυ να ζητάνε μπράβο προ τον Προθυμικό του. Το λένε και το κάνουν, βέβαια πιο κομψά. ο πάγκαλο όπου βγή, βγήκε σήμερα το πρωί. Στη, νετ, ναι, και ζήτησε να πούμε μπράβο. Οπότε μπρο στο Σαμάρα, δεν νομίζουν να αντίρρηση κανένα Έλληνα, παρόλα όσα γίνονται στο προσωπικό του προπολογισμό, ατομικό περιβάλλον εκεί κτλ. Να πούμε το μπράβο, το δικαιούται, μπράβο στο Σαμαρά, εφόσον το ζητάει μάλιστα και ένα πάγκαλο με τέτοια. Μανία. Αυτά τα μπράβο δεν τα ζήταει ούτε για τον Γιώργο Παπανδρέο Ούτε για προηγούμενους πρωθυπουργούς Αλλά τα ζητάει για τον Σαμάρα Καλό είναι αυτό και για τον Σαμάρα Και για τον ε, Πάγκαλο Για το κομμάτι αυτό της λίστας Λαγκάρτη Για την α, υπόθεση που ξεδιπλώνεται Να ξεκινήσουμε αμέσω από εκεί Από εκεί, από, από, από, από, από κάτω ε, Να μην από κει, μπούμε, γιατί... πούμε ότι Τα δείγματα της οικονομίας α, Είναι θετικά Υπάρχουν τα πρώτα θετικά βίγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Το κρατάμε αυτό, ότι έχουμε τα πρώτα θετικά, δεν είπε μόνο μπράβο στη Σαμαρά. Επισημένει και τα θετικά θα τα ακούσουμε στην πορεία, αφού πούμε τι συστάσει εδώ. Είναι ελληνοφρένεια, κάθε μέρα, Real FM, 97,8, τηλέφωνο επικοινωνία και απαντά, ξέρετε ποιο. 211-208-200. Μейλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio papay SMS, γράφουμε ρε, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμα και μετά αποστολή στο 54 Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε τώρα για τους του τους αγνώμονες και μίζερου Έλληνε πολίτες να ξανακούσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο να μιλάει για τα θετικά που ήδη έχουν αρχίσει. Τα δείγματα τη οικονομία. Είναι θετικά. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά βήματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Περισσέψανε 150 ευρώ, πάνε να τα δώσουμε σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά βήματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Από τα εγγόνια περισέψανε. Τα μυα κόψανε από τα εγγόνια για να τα δώσουμε εδώ έχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Εγώ θέλω να πάω φυλάκι, να καθαρίσω. Γιατί με παίρνουν. Γιατί να μου πάρουν αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου. Κόβουμε από οτιδήποτε άλλο, από το στερημά μας, για να δώσουμε τις υποχρεώσεις μας στην εφορία. Τα δείγματα της οικονομίας ε, είναι θετικά. Ο κόμμα τελικά γουστάρει το δούλευμα. Γουστάρει το δούλευμα Γουστάρει το δούλευμα Εγώ αυτό καταλάβει Εγώ δεν πάω να το κάνω αλλά το γουστάρει Η γιατί βλέπει όλους τους άλλους δίπλα του βουλευτές Υποψήφιους πολιτευτές που το κάνουν Αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να το κάνει Και έχει και ένα παράπονο η φωνή του Αν το πιάσατε ότι δεν μπορεί να δουλέψει τον κόσμο Ενώ ο κόσμος το θέλει Παρόλα αυτά οι αρχέ του δεν το επιτρέπουν και αφήνει όλους τους άλλους... απολαμβάνει βέβαια... Το, τη σχέση αυτή δουλέματος και δουλευτή... που βλέπει δουλευόμενο και δουλευτή... που βλέπει δίπλα του... έχουμε πολλές διαφημίσεις... αν και τελείωσαν οι γιορτές. Η πρόκληση της επιβίωσης... Ζήσε με 400 ευρώ... και μάθε να γελάς. Δέξου τη μείωση μισθού... και μάθε να ζεις. Αγόρασε 100 γραμμάρια ψωμί... Και χόρτασε την πείνα σου. Πλήρωσε την έκτακτη εισφορά και μοιράσου τη χαρά. Απαρνήσου τη σύνταξη και μάθε να πεθαίνεις. Φύγε στην ξενιτιά και μάθε να μιλάς. Ζήσε την πρόκληση της επιβίωσης στην Ελλάδα της τριφασικής κυβέρνησης και της Τρόικας. Πάρε μέρος στο νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων πλήρωσε τα χαράτσια και γίνε εσύ ο ήρωας που θυσιάζεται για να σωθεί μια χώρα. Η πρόκληση της επιβίωσης άρχισε. Εσύ θα κάτσεις με σταυρωμένα χέρια. Γιατί καλύτερη Ελλάδα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Από το κράτο μα έχει έρθει αυτή η διαφήμιση, όπω λέμε, είναι κρατική διαφήμιση. Ήμασταν υποχρεωμένοι να τη μεταδώσουμε. Την ακούσατε και εσεί. Λάβετε τα μέτρα σα. Προετοιμαστείτε για να παίξετε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί μπορεί να μην έχουμε τώρα πακέτο. Αλλά εκεί κατά το Μάρτιο, που θα πρέπει πάλι να ξαναεξεταστεί η χώρα, να ξαναβαθμολογηθεί. Θα έρχονται οι Τρόικε, θα αρχίσουν οι απειλέ, οι προκλήσει, ο τρόμος, Βγαίνουμε τα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, τα πετρέλαια που δεν θα έχουμε το ρεύμα που δεν θα έχουμε και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, οπότε ετοιμαστείτε γιατί ποτέ δεν τελειώνει. Ένα μικρό διάλειμμα είναι, όπως έγραψαν και οι γερμανικά μέσα ενημέρωση χθες, είναι σκηνοθετημένη η σωτηρία της Ελλάδας, για ευνόητους λόγους, το έχουν ανάγκη και οι χαχόλοι, το έχουν ανάγκη και οι ευρωπαίοι χαχόλοι, για να προχωρήσει λίγο η ζωή να πάμε παρακάτω. Χρόνια πολλά! Γεια δεν Με υγεία! Ναι! Κούκλε μου, χρόνιος πολλά, ναι. να είστε καλά, καλή σου γρονιά ναι. και πάνω απ' όλα μην ξεχνάς το Στουρνάρα Ξεχνιέται το Στουρνάρας Αλλήμωνα και λόγω νόματος Δεν θέλω να το ξεχάσω στο Στουρνάρα, ε. το μόνο που με συναχωρεί είναι επί της θέσης του Παπαγκοσταντίνου που τον θεωρούσα πιο άξιο Α, μη τα στα ίδια σχολεία τελειάσανε, ξέρεις βοηδοσκολεί Τι, καβάτζωνε και ο Στουρνάρας στις αδέρφες. <Εσταν> ε, δεν ξέρω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Δεν τον σοβαρός. έχω για τέτοιο. Ο άνθρωπο είναι σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Του βάφει το μαλλί. Σε χρώμα σοβαρό. Δεν μου αυτό ο νυφλή παίρνει προμήθεια την εκπομπή σα. Τι εννοεί, όχι, εντάξει, αθόρμητα τα είπε Απ' τις 10 μας έχεις πάσει τα Και να ακούσετε ζωντανά την εζημοφρένεια Και να ξανακούσετε ζωντανά την εζημοφρένεια Ω ο... ο... ο... ο... ο... πανάγια μου Είδε η κοτάρα ε, είδες η κοτάρα Τόσα του λέω τον κράζο στο μικρόφωνο Τον έχω κάνει σούργελο Με ζήλη της κοινωνίας γλίτσα. Και η κότα ο, ο γλύφτης Κάθεται και λέει τέτοια, μπας και σταματήσει εγώ Όχι να πάει στην επίθεση, η κότα Μπ Απόστολε, Εγώ. γεια σου, καλή χρονιά Ναι το ξέρω σίγουρα, ε... το είπε και Σαμαράς Καλή χρονιά Καλά παιδί μου, λέμε καλή. Αυτό που λέμε ισχύει κιόλα. όλα, Εννοείται ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Λουδοβίκο Λετάσε μουά, του τωρινού Πασόκ Με τι καταθέσει των 2,5 εκατομμυρίων. Το Βενιζέλο. Ναι. Εντάξει, τώρα παγορεύει ένα άνθρωπο να έχει προσωπική περιουσία. Όχι, απλώ καταγράφω πόση περιουσία έχει. Α, καλά, καλά. Αυτός Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν και... που έχει περιουσία μπορεί να αγωνιστεί για το ψωμί του λαού. Ακριβώ. Αυτό όμω θέλει να του ζητήσουμε και συγγνώμη και από το Πασόκα. Ναι, που το διέτερ... πέσαμε στην Αγκάρτ, δίκιο έχει. Αλλά ιδιαίτερα από αυτόν τον ίδιο προσωπικά. Γιατί έκριβε συγγνώμη γιατί έκριβε. Όπω και οι άλλοι στο συρτάρι του μαζί με τι χαρτοπετσέτε που σκουπίζεται όταν τρώει τα παϊδάκια του τη λίστα Λαγκάρτ. Μιλάει Τα παϊδάκια θα μπορούσαν να λείπουν. Παιδί μου, αυτό ήταν το προϊόν τη υποκλοπή όπω ισχυριζότανε, που τώρα δεν είναι προϊόν υποκλοπή, αλλά επίσημο έγγραφο. Α. Λοιπόν, αυτά λέει ο Λουδοβίκο ο Βαγγέλη. Α, ο, ο Βαγγέλη δεν καθάρισε τώρα με το που διέγραψε τον Παγκοστατίνο. Με... Άπαξε διέγραψε τον Παγκοστατίνο, τέλο, καθαρό. Αυτό είναι το τωρινό Σημερινό Πασόκ, κατάλαβες εμείς βρίζουμε το άλλο Πασόκ του Παπα του Παπανδρέου, του Τσοχατζόπουλου, του Παπανδονίου, του Μάτου. Ότι θα λέγαμε το Βενιζέλο, σημερινό Πασόκ, αυτός ο τίτλος του αξίζει, είναι πολύ περήφανο. Πόσο σάτυρα, πια δεν την αντέχω. Σας, ρε, ντροπή σα, Γιατί; ε, Γιατί σε σατυρική εκπομπή. Και ξεφτιλίσατε όλε τι καλέ εκπομπέ, τι ενημερωτικέ, να πούμε. Εμεί φταίμε. Ναι, βρε. Αυτοί που θέλουν να γίνουν πιο εσωτερικοί. Τι ήταν εκείνη η εκπομπή που κάνατε την προηγούμενη Πέμπτη με τον γιατρό, τώρα πλάκα-πλάκα. Αποστολή, αυτή την εκπομπή, όποτε έχετε καιρό, βάζε την σφίνα, να πούμε. Ήταν καταπληκτική. Πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά. Και μπράβο σα. Αποστολή! Καλή χρονιά! Επίση. Είμαι η μέρη που σα έστειλε την κάρτα, πολλά φιλιά. Ποια κάρτα, μια κάρτα από το κουκουέρι μόνο. Όχι, καλέ τώρα το υποθήμιο, πω στην αρχή τη εκπομπή σα είπα ότι έλαβε την κάρτα μου. Που σα εύχομαι να είσαστε πλούσιοι το 13. Α, θα πλουτήσουμε ναι, το ξέχασα, ευχαριστώ. Να σε καλά παιδί μου και εσύ κατσίμιος, να είστε γεροί, έτσι κι αλλιώ τίποτα δεν μου ούτε από το 13, ούτε από το Σαμαρά, ούτε κανένα. Εγώ από το... περιμένω. Περιμένεις τι, όλη μου? Ε, από το 13 και από το Σαμαρά, περιμένω, να μας σώσει. Δεν μπορώ να μην περιμένω καλά, θα περιμένω, ποιες μην γίνει. Καλεσέ Είμαι ρομαντικός. Έτια. Έτια. Προφανώς πολλά βράδια αναρωτήθηκα που έπλεξα. Δεν <laughs> το συζητώ. Και προφανέ πολλές φορές κοιτούσαμε και ποιόμασταν γύρω μας με τους συνεργάτες και λέγαμε αν είναι δυνατόν που έχουμε βρεθεί δεν το φανταζόμασταν ούτε στα χερότερα όνειρά μα. <laughs> αν είναι δυνατόν που έχουμε βρεθεί Ο ελληνικός λαός ποσες φορές έχει πει που έμπλεξα και που έχουμε βρεθεί αν είναι δυνατόν με τις οικογένειές τους, τους φίλους, τα αδέρφια και τα ξαδέρφια. Ε, δεν παρακολουθούμε, ενώ έχουμε Ιταλικό τραγούδι σήμερα, δεν παρακολουθούμε τι ακριβώς λέει ο Μπερλουσκόνη και μαθαίνω εδώ από ένα μήνυμα Κροατή ότι είπε δήλωσε αντιεξουσιαστή και μου λέει εδώ ο Κώστας που στέλνει το μήνυμα μετά τον Καραμαλή δήλωσε και ο Μπερλουσκόνη αντιεξουσιαστή. Προφανώ για να το λες το έχει πει, αλλά και ο Γιώργος έχει δηλώσει αντιεξουσιαστή. Το θυμόμαστε κάθε ένας που είναι πρωθυπουργό, που έχει περάσει πρωθυπουργός τα τελευταία 10 χρόνια πλην, πλην Παπαδήμου, έχει δηλώσει την αντιεξουσιαστική του θέση, διάθεση, τοποθέτηση, για να το πούμε έτσι πιο καθαρά. Και καλά ο Γιώργος, αλλά και ο Καραμαλής κάπως και ο Μπερλουσκόνη, τέλος πάντων, περί ορέξεων, Ο καθένα μπορεί να πει ότι θέλει. Ε, επειδή είμαστε στου χαρακτηρισμού, είχε χαρακτηρίσει ο άδονη τον καμένο Καραγκιόζη πριν λίγο πριν τι γιορτέ, με, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ε, βγήκε μετά ο καμένο με κάποιο τρόπο και τον χαρακτήρισε όχι τον ίδιο ναυάνω, νομίζω υό του αυνάν. Κάπω έτσι δεν το θυμάμαι. Θα το ακούσουμε όμω τώρα πώ είναι οι χαρακτηρισμοί και τι απάντηση δίνει ο άδονη από την περίφημη εκπομπή που εμφανίστηκε μέσα στι γιοτέ. Ναι. Με είπε η ώρα του Αυνάν, λέω. Λάξε, μαλά, καλέ, δεν δημιουργία... μπορεί να πάει παρακάτω, άρα θα καταλάβει πρέπει να αλλάξει πορεία και να γυρίσει σε πολιτικά επιχειρήματα. Εάν γυρίσει σε πολιτικά επιχειρήματα, σου λέω, και εγώ θα τα αντιμετωπίζω θεσμικά και πολιτικά. Πολύ απλό. Να πιστεύω ότι κάτι είναι. Αλλά σε κάποιον που με λέει προδότη, δεν μπορεί να μιλήσει πολιτικά, Συμφωνώ, ρε παιδί ο, μου. Τελείωσε. Δηλαδή, α, με, με, με λε προδότη, αμέσω αντίδραση ή μετά θα σε πει ελληνικό Τι να κάνουμε τώρα. Αν μα έλεγε μαλάκα σκέτο. Κοιτάξτε, το προδότη το θεωρώ βαρύτερο από όλα σπου την αυτό. Οπότε μπορείτε να τον πείτε όπω θέλετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στο προδότη μόνο ενοχλείται. Μπορούμε να συνεχίσουμε και αυτό το ακούσαμε ουσιαστικά, όχι να ακούσουμε την απάντηση και το ξεκαθάρισμα και με πολιτικού όρου και και και, να ακούσουμε τι ακριβώ τον ενοχλεί, τι δεν θέλει, ποιον χαρακτηρισμό δεν θέλει. Όστε, γιατί πολλοί Έλληνε δεν τον λένε προδότη τον Άδον ή δεν σου πάει να πει προδότη, το άλλο σου έρχεται να πει. Οπότε μπορείτε να το λέτε άνετα, εφόσον αντέχει όλα τα υπόλοιπα, με το προδότη έχει ένα πρόβλημα. Τώρα, η Ελληνοφρένεια, εδώ ω εκπομπή, ω ιδέα κυρίω, προχωράει μαζί με του κολεκτίβα. Είναι ένα μουσικό συγκρότημα, τραγούδι, των οποίων έχουμε παίξει κάνα δύο φορέ και πρόσφατα, μάλιστα πρόσφατα. Πριν κάνα μήνα είχαμε μεταδώσει ένα τραγούδι, με τε, ε, ε, άλλη βδομάδα, από την άλλη εβδομάδα θα μεταδώσουμε πάλι έτσι να του θυμίσουμε. Η Ελληνοφρένεια και η κολεκτίβα. Η κολεκτίβα και η Ελληνοφρένεια, γιατί η ιδέα είναι δικιά του, αλλά δεχτήκαμε κι εμεί γιατί πάντα δεχόμαστε τέτοιε προτάσει ανήθικε. Προχωράνε στην ε, ε, εκδοσή, πώς το λέμε αυτό, προχωράνε σε μια μουσική πρωτοβουλία. Προσπαθούμε, και θα ακούσουμε τώρα και το ηχητικό έτσι απόσπασμα τρέιλερ, να φτιάξουμε ένα CD, μια συλλογή μάλλον τραγουδιών αντιφασιστικών. Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους εκείνους που επώνυμους, ανώνυμους, ανώριμου, πολύ όριμου, οποιοςδήποτε έχει συγκρότημα, έχει διάθεση, έχει μια κιθάρα, Θέλει να φτιάξει ένα τραγούδι με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ ευρύ το, το πλαίσιο, γιατί αντιφασισμό μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Όποιο λοιπόν θέλει, μπορεί του επόμενου δύο μήνε, μέχρι τέλο Φεβρουαρίου, να στείλει στη διεύθυνση που θα ακούσουμε τώρα. Θα αναρτηθεί και στο site της Ελληνοφρενεία για περισσότερε λεπτομέρειε. Να στείλει τη δουλειά του, ολοκληρωμένο το τραγούδι, όχι μόνο στίχου, όχι μόνο μουσική. Αν γίνεται ολοκληρωμένο τώρα βέβαια αν κάποιο έχει και μόνο ιδέα για στίγου θα στείλει και αυτού και θα τους αξιοποιήσουμε στην πορεία. Ε, θα μαζευτούν τα καλύτερα γιατί φαντάζομαι θα είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια θα μαζευτούν τα καλύτερα και 15, 20 κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει είναι λίγο φλού τα πράγματα ακόμη αλλά θα δούμε ανάλογα το πως τη ζήτηση θα έχουμε τη προσφορά μάλλον θα έχουμε θα φτιαχτεί μια συλλογή αντιφασιστική νομίζω είναι ένα πρώτο βήμα Αλλά να μην σας τα λέγω, γιατί το ηχητικόν τρέιλερ που έχει ετοιμαστεί από τα σχετικά επιτέλεια δίνει τις πρώτες έτσι κατευθύνσεις. Μπορεί η απάντηση στο φασισμό να είναι το τραγούδι. Μπορεί να είναι μία απάντηση. Ίσως η πρώτη, ίσως η πιο εύκολη, ίσως η πιο ανώδυνη. Ίσως η τελευταία. πάντω είναι απάντηση. Αυτή την απάντηση θέλουμε πολύ να τη δώσουμε. Κι ας μη μας ρώτησε κανείς. Άλλωστε ο φασισμό ποτέ δεν ρωτάει. Εισβάλλει βίαια, χτυπάει βίαια, επιβάλλεται βίαια. Η Ελληνοφρένεια και η κολεκτίβα απαντάνε λοιπόν με μία πρωτοβουλία. Θέλουμε να φτιάξουμε μία συλλογή σύγχρονου αντιφασιστικού τραγουδιού. Τραγούδια με στόχευση. Τραγούδια με περιεχόμενο. Τραγούδια θέσεις. Καλούμε κάθε δημιουργό που θέλει να γίνει φωνή, στίχος και μουσική της απόφασής μας, της αντίδρασής μας, της αντίστασής μας, να επιστρατεύσει την έμπνευσή του, το πάθος του και τη διάθεσή του, για να αποκτήσουν οι σκέψεις μας φωνή. Γιατί δεν έχουμε περιθώρια αφέλειας. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε. Να μην γνωρίζουμε. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου γιατί ο φασισμός είναι θάνατος και η μουσική ζωή γιατί ο φασισμός δεν έρχεται μόνος και δεν φεύγει μόνος για να κάνουμε τη δική μας απάντηση μια καλή αρχή στείλτε τραγούδια με περιεχόμενο στίχο μουσική κατά του φασισμού μέχρι τέλος φλεβάρι στο κολεκτίβα 2010 papaki Είπε όλα νομίζω Γιατί θέλουμε τραγούδια στόχευση και θέσει. Κυρίω θα αναρτηθεί και στο site της Ελληνοφρενεία από αύριο, μάλλον γιατί έχουμε κάτι τα δικά μα εκεί. Είμαστε λίγο αργοί σε αυτά. Είμαστε ακόμα σε καθεστώ. Είμαστε στα τα σχολεία. Ε, μπροστά, πολύ μπροστά θα πάρουμε από Δευτέρα και κυρίω από Τρίτη. Οπότε το ακούσαμε σήμερα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάθονται να γράφουν και τι τεχνικέ λεπτομέρειε θα τι βρουν. Αν γράψει κάποιο κάτι καλό ή αν έχει ήδη κάτι καλό, αλλήμονω δεν θα χαθούμε και εμεί και η κολεκτίβα. Είναι γνωστή στο χώρο η κολλεκτίβα, εμείς είμαστε γνωστοί στον υπόλοιπο χώρο, οπότε θα βρεθούμε και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά για αυτήν την πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε εμείς και το συγκρότημα κολλεκτίβα. Τι έχει μείνει μετά από όλα αυτά? Ο Λαός. Γεια σου, Αποστόλη μου. Yeah. Τι κάνεις, Δεβέτη μου. Καλά. Είμαι ο πατέρα του Παναγιώτη. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ποιο ο Παναγιώτη. Ε, δεν το θυμάστε τώρα, τον Παναγιώτη. Θα στο θυμίσω εγώ άλλη μέρα. Τώρα κάνει μπάνιο και δεν μπορεί να έρθει να σου μιλήσει. Απ' τον μπάνιο, από τον μπάνιο. Ε, χτύπα του, πες να σηκώσει το τηλέφωνο του μπάνιου. Να τα πούμε. Το Τι το τηλέφωνο. Του μπάνιου το τηλέφωνο. Παναγιώτη, σήκωσε το τηλέφωνο του μπάνιου. Ένα λεπτό, αποστολή τώρα. Στα βραχείο μαλάκα. Περίμενε, περίμενε. Τι να περιμένουμε, μου σ Τον άκουσες? Τον άκουσα. Ε, λεβέτης. Λοιπόν, θα, oh. το, θα τα λέμε, θα τα λέμε. Είχε με άλλο τηλέφωνο, θα τα λέμε σε λίγο καιρό πάλι. Τα ξεπεράσαμε τα ψυχολογικά μας, ανεβήκαμε λίγο, μας ανέβασες. Yeah. Και θα τα λέμε σύντομα, Φιλεγιά. Γεια. Αποστολή. Ναι. Καλή χρονιά. Επίσης. Θα έχουμε καλή χρονιά. Θα έχουμε, ξέρω εγώ. Ε, τόπο και ο Σαμαράς, είναι ελπιδόφητο. Άμα τόπο σαμαρά. Ε, τελείωσε. Mm. Καλή χρονιά. Σκορβού το κοντέψαμε να πάμε από την Πολυκονσέρβα. Mm. Ε, λέω, καλή, ποιοτική και η καλεσμένη εξαιρετική, αλλά κονσέρβα. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε. Ε, ναι, τίποτα. Για να ε. συνηθίζετε. Δεν κάνουμε τίποτα, εντάξει. Σας να ξεκινήσετε. Mm. Πες τίποτα για τον Βόλιο, για τους μπάτσους που πιάσανε με την ηρωίνη, για τους διοικητές. Τι να πω. Ξέρω Να πω αυτό που λέει ο Σαμαράς ότι θα τους βγάλουν τους κουκούλες. Ε. Είμαι τις... ε, θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Είμαι τι κουκούλε, με τα εθνόσημα. Mm. Είμαι τι γραβάντε. Κάτι, ναι. είμαι σίγουρο ότι θα του δούμε στο site τη Ελλά. Τις φάτσες του, λογικά. Ε, ε, βασικά δεν ξέρουμε ονόματα. Τουλάχιστον εδώ του βόλου δεν το ξέρουμε το όνομα. Από ναι, θα τα μάθει. Διαφάνεια, παιδί μου, διαφάνεια, δεν δια. <laughs> Όλα στο φω. Όλα ονόματα, <laughs> θα βγουν οι κουκούλε, τα πάντα. Ε, σε διαθεσιμότητα δεν ξέρω αν Σε διαθεσιμότητα είναι πληρώνονται κανονικά, έτσι. Που άμα δεν πά να πληρώσω το χαράτσι, θα με βάλει. Σε ναι, και θα πληρώνεσαι κι όλα, όπως και, η και Θα πληρώνουμε; Ναι. Η batch δεν δεν αδέρφια μας φίλε. δεν να Και εμείς θα φρουκτόνη. Ενοίτε, λοιπόν. Κι όπως λέει ο Μάνος ο νηφλής που θα πω εγώ, η batch πουλάνε την ηρωίνη πουλάνε ηρω... yeah. Η πουλάνε την ηρωίνη. Πουλάνε την, πουλάνε την και λίγο μπάτσι, δώ, λώ, Παντού Θα ήθελε να ρωτήσω. Ναι. Το Μέγκα παρουσιάζει το Μάστερ Σεφ. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Uh -huh. bon, ο καρμούτσος με τα τατουάζ στα χέρια του και μέχρι το λαιμό. Άπαπα το βρωμιάρει κάτω μήπως... και μαγειρεύει. Ναι μήπως έχει και στο πουλί του τατουάζ. Δεν κοίταγα δεν ξέρω. Ήταν σκοτάδι. Αυτό να, να ρωτήσει ο Πωστόλος και να πει. Αλλά πάντως σας τι νοιάζει. Δεν ανακατεύουμε αυτό τη σάλτσα. Ναι καλημέρα σα. Γεια πολλά καλή χρονιά. Ναι. Να, να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ, Αποστόλη, είμαι. Ποιο είναι? Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Πάπα τη που μα κάνετε. Ε, πήρα να πω. Ο Θεό να πολυχρονήσει και να Καλέ, Καλή γλώσσα είναι αυτή. Θέλετε να στείλει ένα χρυσαυγίτη. Τι να σα μιλάτε ελληνικά. Ελληνικότατα είναι. Παπά, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον Άβρη να το τσεκάρω. <laughs> Πρέπει να το διασταυρώσω πρώτα. Ο Θεό να πολυχρονήσει και να χαρεντερίσει. Mm. Η ζωή. Να σύρτο το τη. Α, παπά, έτσι γλυκέα, μιλάτε στο σπίτι. Γλυκαία να σύρτο το τη. Έτσι λέτε, γλυκαία να ζει το δοξάδρά μα στο σπίτι για να πάρετε ένα νερό. Έτσι το ζητάτε. Χρόνια πολλά. Ά, είναι ποντιακά, πολύ ελληνικά, ελληνικότατα σε πληρωτικό. Ε... Κάθε καλό παλικάρι μου. Να είστε καλά, το... καλά, να ζήσει ο πόντο. Η... Να ζήσει ο πόντο, μην ξαναχάσουμε πόντο στο καλτσόν. Ποτέ να ζήσει. <laughs> Άντε, και, και, και κάτι ακόμα. Ένα ξα ακόμα. Ένα ξά. Ο λαόν να την εξουσίαν σα σέρναντ. Αυτό το κατάλαβο. Ήτανε διεθνές. Ο κόμος τελικά γουστάρει το δούλευμα. γουστάρει το δούλευμα εγώ αυτό καταλάβει εγώ δεν πάω να το κάνω αλλά το γουστάρει ευτυχώς που το κάνουν οι υπόλοιποι γιατί επειδή το γουστάρει ο κόσμος θα έμενε χωρίς το τόσο αναγκαίο δούλεμα ο Άδωνης αυτά τα έχει πει παλιότερα, σήμερα το πρωί έκανε άλλη μία εμφάνιση Όποιο τον παρακολουθεί στο Twitter θα βλέπει κάθε βράδυ που αναρτά το πρόγραμμα τη επόμενη μέρα. Ξεκινάει από τι 7 το πρωί και τελειώνει στι 12 το βράδυ σε κάποιο κανάλι. Ζωηνάχη δεν είναι εκεί το θέμα των πολλών παρουσιών, είναι τι λέγεται σε αυτέ τι παρουσίε, αλλά ούτε και αυτό μάλλον είναι το θέμα. Γιατί ποιο θα κάτσει τώρα, ποιο έχει το κουράγιο να κάτσουμε να αναλύσουμε τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Σε κάτι ψηλοαπόψη στεκόμαστε, έτσι φευγαλέα ραδιοφωνικά, όπω ο ραδιοφωνικό αέρα θα παίρνει και τα πηγαίνει παραπέρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, τι είπε. Για τον Αλέξη Τσίπρα Σας λέω λοιπόν εγώ αύριο Ότι θα προτείνω στην κοινοβλευτική μου ομάδα Να πάμε στο σκαμνί το Τσίπρα Για τα καμένα καταστήματα Να πάμε στο σκαμνί το Τσίπρα Για τα καμένα πανεπιστήμια Να πάμε στο, στο σκαμνί το Τσίπρα Για τους κουκουλοφόρους με τις Μολότοφ Γιατί αυτούς καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά yeah. χρόνια Είναι αυτή πάρα πολύ έτσι φρέσκια άποψη Που τα αποδίδει όλα στον ΣΥ� Η καθαρή δεξή, η Νέα Δημοκρατία, ότι ταράζει τα ύδατα κτλ. Και, τα και, τα και ε, ε, έχει καθοριστεί το. έχει είναι η διαχωριστική γραμμή που αποδίδει στο ΣΥΡΙΖΑ μια, μια τέτοια ιδιότητα, ότι υποσκάπτει, υποκινεί, ρίχνει μολότοφ, τη τρώει τη μολότοφ, τη παράγει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο τη κάνει. Πιάνουν αυτά σε ένα κόσμο, βέβαια, για να τα λένε όλοι οι βουλευτέ οι Νεοδημοκράτε, του περίφημου Νίκο Κυρέου, όντω, αλλά είναι λίγο μίζερ, είναι λίγο. Φτωχά είναι λίγο έξω από την πραγματικότητα γιατί θα μπορούσε να υπάρχει αντιπαράθεση σε άλλα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν και το σύνολο. Μάλλον που απασχολούν τελεία. Γιατί αυτά τώρα μικρή σημασία έχουν. Αλλά πάντα οι νεοδημοκράτε και οι αυτό σε αυτόν τον τόπο, με πολύ μεγάλη δυσκολία ανακάλυπταν και επικοινωνιακέ τακτικές και τακτικέ γενικότερε. Πάντα ήταν έτσι παροχημένοι, παλιοί. Αλλά τι να κάνουμε, αυτού έχουμε, έχουμε αγαπήσει. Δεν είναι σαν το μπάγκαλο έτσι πρωτότυποι. Okay. Η κυβέρνηση αυτή έφερε στη χώρα τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που επήρε ποτέ μια συγκεκριμένη εθνική οικονομία όλες τις εποχές από τότε που έχουμε στατιστικές Αυτό το λένε λες και είναι κάτι πάρα πολύ καλό ότι πήραμε τη μεγαλύτερη βοήθεια Να θυμίσουμε ότι το ίδιο, περίπου το ίδιο έλεγε και ένας άλλο παλιότερα συνήγορος το οποίο ήταν επίσης ο Πάγκαλος Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας Πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα. Μπράβο. Και το χαρήκαμε αυτό το δάνειο. Βέβαια, πήραμε και μεγαλύτερο στην πορεία κτλ. Πανηγυρίζουν επειδή παίρνουμε το μεγαλύτερο δάνειο. Επειδή δανειζόμαστε συνεχώ και πάνω στα δάνεια πέφτουν και άλλα δάνεια. Αυτό είναι αιτία πανηγυρισμού. Θα το έκανε ο καθένα άλλωστε. Από όλου εσά που ακούτε, εμεί που μιλάμε, αν έχουμε ένα δάνειο, να προσθέσουμε άλλα δύο, τρία, τέσσερα δάνεια. Ήταν και τα μεγαλύτερα που έχουμε πάρει ποτέ. Ο καθένα χαίρεται με ό,τι μπορεί και ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι τα συμφέροντά του τη δεδομένη στιγμή εξυπηρετεί. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, έχουμε βεβαίως λαό ω τρίτο κομμάτι. Θα μας πάει στο μαγαζίνο στο Γιάννη Παπάδο, Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή. Γεια σας. Έλα, γεια σου! Έλα, γεια! Έλα, δεν σου λέω καλή χρονιά γιατί θα πάει και τα διά όλου! Γιατί καλέ! Α, δεν μ' αρέσουν αυτά! <Ρε> δεν θέλω να ξεκινάμε αρνητική ενέργεια! Α, σε <Ρε> με τι Δεν κάνει καλό, Φεγγσούι! <Ρε> Τώρα, μια και είπα Φεγγσούι, <Ρε> το ήξερε <είξες> ότι στι θερατοκάμαρε <Ρε> δεν πρέπει να έχει από κάτω τίποτα. Ακού! <Ρε> για να περνάει η αρνητική ενέργεια να φεύγει. <Ρε> το τρεβάτι <Ρε> από κάτω πρέπει να είναι άδειο, Ακούς? Ναι, καλά ναι. Ε, κάνετε μια ωραία εκπομπή με το Θήμιο. Ήτανε ο Παναγιώτης Τσεβά. Καλά, τον λέω. Ναι. Και η άλλη κοπέλα. Πάρισε καταπληκτικά η φωνή σου. Μωρέ, έχει φωνάρα, Α. ε! Ευχαριστώ. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Ήταν οι καλλιτέχνε τώρα και λέτε για μένα. Ευχαριστώ, το ξέρω, είμαι πολύ καλό. Επίσης να ξέρετε ότι μένοντα τραγουζάμε... στο δωμάτιο, δεν πρέπει τα πόδια του κρεβατιού να τα βλέπει φάτσα στην πόρτα. Πρέπει να τα βλέπει στο πλάι γιατί είναι κακόφενξου ή αλλιώ. Έχεις ωραία φωνή, οπότε. Το ξέρω. Άμα σε διώξει ο Χατζη Νικολάου, σε... θα πάω στη Βύση. Σε βλέπω σε κάποια ταβέρνα να τραγουδάσει. Ε όπω πάει το πράγμα, και η Βύση σε ταβέρνα θα τα τραγουδάσει λίγο. Οπότε του έτου θα κάνουμε. <Ρε> Αποστολάκη επειδή σε θεωρώ φίλο μου μπορώ να σου πω το δράμα που τραβάω εδώ και 2,5-3 μήνες. Για πες. Μου έχει χαλάσει η μεγάλη τηλεόραση. Ελάτε τραπουζίσαι και όποτε σε πάρω. Είμαι γουρλής. Θεωρώ ποσοστά. Μ' ακούς? Καλωσορίσατε. Καλό σας βρήκαμε. Πάντα τα ίδια, όχι τα ίδια. Διναι... Παντελάκη μου, τα ξέρω. Λέ... Όχι την ελπίδα Παντελάκι, σκέτο Παντελάκι μου, του παντελή, το άλλο. Δεν είναι ίδια, παντελάκια μου. σα ίσα που την παραμονή ήταν που ήταν, είχατε του δύο καλεσμένου και μου άρεσαν πάρα πολύ. Κι εφηχωρώ, τραγούδι πανικό έγινε. Ε. Ε, ε, Γλώσσα δεν βάλαμε μέσα. Ε, ωραία, ωραία, ωραία. Ο... Λαρίκι δεν ηρέμησε. Ναι, το βλέπω στο site και σα. Από εκεί σα. Από και έγινε. Έτσι, να είσαι καλά. Μη... Χακερού, γιαγιά, χακερού. <laughs> Έχω ένα χακερά παππού αμφίδε του κανοκονέ. Χάστε κι εσεί καλά. Ε, εντάξει. Καλή κόκκινη χρονιά mm. Mm. Κόκκινη θα είναι αν ο Στουρνάρας προκύψει βαρβάτος και δεν αφήσει Μοροίδα για αιμορροϊδά. Ναι. ή από κάνα αίμα περίοδου αλλιώς κόκκινη Παρθή. δεν πρόκειται να είναι Θα ξεκίνησε Θα έρθει, περιμένω είμαι σίγουρος Εσύ ήθελα να σου πω τώρα που είπε τουρισμό Θύμιο. Τι εγκυρά είναι αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Εχτες το ΣΤΑΡ έδειγνε ότι στην Αράχοβα γίνεται χαμός Και το Μέγκα έδειγνε ότι η Αράχοβα έχει βουλιάξει ε, Ότι δεν έχει πατήσει άνθρωπος Μιλάμε για πλήρη ενημερότητα Έτσι να υπάρχουν όλες οι απόψεις Ε βέβαια πλουραλισμό. Πλουραλισμό φίλε Έτσι έτσι άντε γεια σου yeah. Καταρχά, ηρεμισέ. Δεν μπορώ, είμαι στην τσίτα, με ξέρει. Κατά τι είσαι, Είμαι στην τσίτα. Σε φάση τσίτα. Τσίτας. Δηλαδή, σου λείπει μόνο Τσίτα, το... μου λείπει το αρσάν. Μάλιστα, λοιπόν, άκουγα κάτι. Και σε ένα πολύ σοβαρό άρθρο το εξή. Ότι στην Νορβηγία η κυβέρνηση έβγαλε. Όχι, η κυβέρνηση από μόνη τη, γενικά βγάλανε 2% πλεόνασμα στην νορβηγική οικονομία. Και λέει ο Πρωθυπουργό. Ε, καλά, και εμεί θα έχουμε πλεόνασμα φέτο. Φέτο που βγαίνουμε από το μνημόνιο, θα έχουμε πλεόνασμα. Λοιπόν, άκου. Και λέει ο Πρωθυπουργό, τι να κάνουμε, να τα δώσουμε στο λαό σε μορφή επιστροφή φόρου, λέει ο Υπουργό Οικονομικών, απαντάει, ή μήπω να του κτίσουμε έξτρα νοσοκομεία και παιδικού σταθμού. Και πιάνω και κάνουν ηλεκτρονικό δημοψήφισμα και αποφασίζει ο λαό στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη να κτίσουν νοσοκομεία δωρεά του νορβηγικού λαού. Όχι τη νορβική κυβέρνηση, του νορβηγικού λαού. Εγώ σε παρακαλώ το 2%. Που Μα τι κυμπάρετε στην Αθήνα, Νορβηγία πια. Να, άκου, να πάμε και εμεί να έρθουν εδώ. Το, έτσι. Το 2% που θα βγάλουμε πλεόνασμα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα το βγάλουμε αυτό το πλεόνασμα, μπορούμε να το δώσουμε λίγο στον Φώτη τον Κουβέλη να κάνει μια ισχυωτική ή ενδεχομένω στον Βαγκελάκη το Βενιζέλο να αυξήσει τα 2,3 ευρώ των καταθέσεων του. Ε, τώρα εμπάθεια. Η και με αυτόν τον τρόπο δεν στηρίζει και τη συγκυβέρνηση Πού θα πάει <laughs> αυτός ο τόπος Μότο Σαμαράψα πέξω από Α, Σαμαρικός, δεν είναι κακό Τα δείχματα της οικονομίας Είναι θετικά. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά βήματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Περισέψαν 150 ευρώ, πάνω να τα δώσουμε σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά βήματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Από τα εγγόνια περίσέψαμε. Τα κόψαμε από τα εγγόνια, να τα δώσουμε εδώ. Τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Εγώ θέλω να πάω φυλάκι να καθαρίσω. Γιατί με παίρνουν, Γιατί να μου πάρουν αυτά που μου άφησε ο πατέρα μου, Κόβουμε <Κοβήμαι> από οτιδήποτε άλλο από το ιστοριμά μα για να δώσουμε τι υποχρέωσει μα στην εφορία. <Κοβή> τα δείγματα τη οικονομία <Κοβή> είναι θετικά. Ο κόμμα τελικά γκουστάρει το δούλευμα.